Έλα, μωρό μου. Πού είσαι, Μωρή, εσύ είσαι χαμένη. Το ξέρω ότι είσαι χαμένη. και σου λίγο. Καλά, είναι δυνατόν. Το ξέρω. Για το ποιον είχα... με πούλησε, Μωρήτσου. Για κανέναν, για κανέναν. Επί... Μίλα. Λοιπόν, πρόνον πάλι έχω πάθει σε όχι που σου μιλάω και εντάξει, ένα τρεπόμουνα να πάρω. Καλά έκανες και τρεπόσουτα. Τρεπόμουνα, δεν ήξερα να σου πω τι από καλή σεζόν και τέτοια. Θέλω να πω κάτι. Γιατί Ο τρεπόσουνα φτιν... όμως. Ε, δεν ξέρω. Πώς, πώς, χάθηκε. Λέ, λέω μετά από τόσο καιρό, τι να το πάρω, να Α, το πω. Βάλτε. Αλλά φύγανε τροπές, πήρες τώρα. <χει> Ναι, πήγα. Λοιπόν, άκου να δει. Λέγε. Νομίζω ότι δεν είχε βγει ο καφενάκι στο κόμμα και έκανε και τη δουλειά που λέγε ούτε σε ένα χρόνο θα έχει φύγει. Δεν ακούγεσαι, Μόλι. Κόβεσαι, Άισιχτ, είναι από το χάμμα. Μετά από ε, τόσο καιρό παίρνει και κόβεται. Τώρα μ' ακούω. Γιατί τώρα τι έκανε. Άλλαξε τα Δεν πιάνουν αυτά. Αυτά είναι για το σεξ, δεν είναι για το τηλέφωνο. Εμεί δεν να κάνουμε. Δεν μα βγήκε. Δεν ακούγεσαι. Για. Δεν έχει χώρισα για πάρτι σου. Για μένα. Περίμενε. Με τη γυναίκα ακούγαμε ελληνοφρίνιο μαζί. Ωραία. Σε κάποια φάση μπέρδεψε εσένα με το θύμιο. Δεν το ανέχτηκα. Ε, από το παράθυρο. Τι, εντάξει τώρα. Από το παράθυρο με τη μία. Ε, δεν έχει μπαλάκι. Ήμασταν η... με τα μυαλάματα. Είναι θέμα νοημοσύνη. Εάν είναι δυνατόν. Αύριο μεθαύριο που αν μπερδέψει εσένα με κάνουν ωραίο κόμενο. Εντάξει, κοίτα ξαναδεί. Εγώ ωραίο δεν είμαι. Αυτό είπα. Παρότι γαμίγαν οι γονεί για να με κάνουν. Ναι, εντάξει. Ε, είναι Αλλά το καμιά το φορά βγαίνει και μαλακία. Η αλήθεια είναι το ότι κακό έπρεπε να πεχτώ. Ο οποίο να καταλάβει. Καλημέρα! Καλημέρα Παραπολιτικά! Ναι! Το κουμπί δεν φεύγει από εκεί πέρα. Γιατί? Μόνο, δεν φεύγει Μόνο στα παραπολιτικά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, θέλω ή τη Χριστίνα ή τον Τάκη. Δώστε το τηλέφωνο του. Την κοραϊ. Ναι, πια πάτε. Δεν δίνω τηλέφωνα, τι είναι αυτό τώρα. Να τη πείσουμε, α μην πείσουμε. Μα εσεί φαίνεται λογικό ότι θα δώσω τηλέφωνα, την πάρτε τηλέφωνο. Δηλαδή okay. σκέψτε να έπαιρνε κάθε ακροατή και να ζείτε για ένα τηλέφωνο και εμεί θα το δίναμε και θα χτυπάγανε τηλέφωνα από όλου του ακροτέ. Μα θυμών. είναι λογικό αυτό.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 Τηλέφωνο, γράψε Εθνική Πινακοθήκη. Γιατί? Για να βρει κάτι για μένα. Ά, ψάχνω κάτι? Γιατί ωραία, να δω. Είμαι ο Google Search. Ναι, Εθνική... το, το, το Google. Εθνική Πινακοθήκη. Το ξέρει και το Google. Έγραψα. Μιχάλη Τόμπρο Αθανάσιο Διάκο. Θεέ μου, τι κάνω, τι θα μου βγάλει αυτό, Τσόντε. Σε περιμένω, διάβασε το αυτό. Τι και, να διαβάσει. Τι λέει. Ε, λέει για το Αθανάσιο, το Διάκο. Τι άλλο γράφει. Ποιο το τον Αθανάσιο Διάκο Ποιο τον έφτασε σε κάποιος τον Αθανάσιο Διάκο Τον έντωσε γράφει παρακάτω Διάβασέ τον Είναι δωρεά της Εγώ είμαι αυτή A, Να είστε καλά Λάθει και ο Μητσοτάκης κανένα από τα γάλματά του Καλά θα ήταν Όχι όχι όχι Μόνο εσείς δώσετε Α, δεν βάζεις άλλα ονομάτα Έλα μωρό μου Πού είσαι μωρή εσύ σιχαμένη Το ξέρω της χωμήνα ξεχάστηκε σου λείπω Καλά είναι δυνατόν Το ξέρω Για ποιον με π Για κανέναν, για κανέναν. Επί... Μίλα. Λοιπόν, πρώτον, πάλι έχω πάθει σ' όπου σου μιλάω και εντάξει, ένα άλλο ντρεπόμουν να πάρω. Καλά, έκανε και τρεπόσουτα. Τρεπόμουν, δεν ήξερα να σου πω τι αποκαλεί σε και τέτοια. Θέλω να πω κάτι. Γιατί τρεπόσουτα, τί... όμω. Δεν ξέρω, <laughs> <laughs> <laughs> πώς, πώς, πώς το Λέ, Λέω μετά από τόσο καιρό την να το πω. Αλλά φύγανε οι τροπέ, πήρε τώρα. Εντάξει. <laughs> Ναι, πειρά. Λοιπόν, άκου να δει. Λέγε. Νομίζω ότι δεν είχε βγει ο καρτελάκι στο κόμμα. Έκανε και κάτι διδάσκει. Ότι μα που λέγε ούτε σε ένα χρόνο θα έχει φύγει. Δεν ακούγεσαι, Μόρι. Κόβεσαι. Α, ησυχία από το χάμα. Μετά από τόσο καιρό παίρνει και κόβεται. Γιατί τώρα τι έκανε. Μαλάξα, Σάφη. Δεν πιάνουν αυτά. Αυτά είναι για το σεξ, δεν είναι για το τηλέφωνο. Εμεί τι να κάνουμε. Άστο. Δεν μα βγήκε. Δεν ακούγεσαι. Πέρι, χώρισε για πάρτι σου. Για μένα. Περίμενε. Με τη γυναίκα ακούγαμε ελληνοφρίνιο μαζί. Σε κάποια φάση μπέρδεψε εσένα με το θύμιο. Δεν το ανέχτηκα. Ε, από το παράθυρο. Τι, εντάξει τώρα. Από το παράθυρο με τη μία. Ε, δεν, δεν έχει μπαλάκι. Είμαστε με τα μυαλά μα. Είναι θέμα νοημοσύνη. Αν είναι δυνατόν. Αύριο μεθαύριο που αν μπερδέψει εσένα με κάνω ωραίο κόμενο. Εντάξει, να ξαναδεί. Εγώ ωραίο δεν είμαι. Αυτό είπα. Παρότι γαμίγαν οι για να με κάνουν. Ναι, εντάξει. Ε, είναι Αλλά σημαντικά. καμιά φορά βγαίνει και μαλαμίγαν σα αυτό η αλήθεια είναι το ότι κακός έπρεπε να πεικτώ. Όποιο έπρεπε να Καλημέρα. Καλημέρα! Παραπολιτικά? Ναι! Το κουμπί δεν φεύγει από εκεί πέρα. Γιατί? Μόσ δεν φεύγει. Μόνο στα παραπολιτικά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, θέλω ή τη Χριστίνα ή τον Τάκη. Δώστε το τηλέφωνο του. Την Κοραή. Ναι, ε, πια πάει. Να, Δεν δίνω τηλέφωνα, τι είναι αυτό τώρα. Να τη πείσουμε όμω. Μα σας φαίνεται λογικό ότι θα δώσω το τηλέφωνο να την πάτε τηλέφωνο. Δηλαδή okay. σκέψτε να έπαιρνε κάθε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 Ναι. Γράψε Εθνική Πινακοθήκη. Γιατί? Ή για να βλέπει κάτι για μένα. Ας ψάχνω κάτι, Είσαι ωραία, να δω. Είμαι ο Google Search. Ναι, Εθνική... το, το Google. Εθνική Πινακοθήκη. Το ξέρεις και το Google. Έγραψα. Μιχάλη Τόμπρο. Αθανάσιος Διάκος Θεέ μου, τι κάνω, τι θα μου βγάλει αυτό τσόντες Ναι, ναι, σε περιμένω, Διάβασε το αυτό Τι, ε, διάβασε. τι λέει Ε, λέει για το Αθανάσιο, το Διάκο Τι άλλο γράφει, ποιος τον έφτωσε τον Αθανάσιο Διάκο, γράφει Ποιος τον έφτωσε, έφτωσε κάποιος τον Αθανάσιο Διάκο Τον έδωσε γράφει παρακάτω, διάβασέ τον Είναι δωρεά της, ε... Εγώ είμαι αυτή Α, να'στε καλά Νάθηνε και ο Μητσοτάκης κανένα από τα γάλματά του Καλά θα ήταν Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο εσείς δώσατε Ας, δεν βάζει άλλα ονομάτα Α. Εγώ θέλω να μου ισχυθώ στο εξή. Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι έχει το χιούμορ, αλλά είσαι σοβαρό άνθρωπο και μιλά με τη γεια σου. Οι σοβαροί έχουν χιούμορ. Ποιο έχει χιούμορ, για σοβαροί έχουν. Υπάρχει σήμερα, ακούγαμε τα παιδιά, γιατί εγώ πραγματικά δεν το λέω έτσι. Έχω ένα ραδιάκι γκρούντιγ του 1800 και έχω πατημένο. Κρατάνε αυτά. Αυτά 11, κρατάνε. Έχουν καλή λιχνία. 11888. Κρατάω το τηλέφωνο και ακούω κάθε μέρα και και το μαζαράκι που είναι λύπη τώρα και είναι η φίλη του, ό,τι και να είναι, εγώ ακούω, είστε η συντροφιά μου. Για την κυρία; σήμερα έχω γενέθλια Χρόνια πολλά!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 Φαγέ τη Ομόνια που ισχύουν δεν την ξέρει πόσο χρόνο είναι. Είμαι νέο, είμαι νέο. Νέος, ε. Λοιπόν, τρώγαμε στη χορτοφαγία και αν δεν προλαβαίναμε ήμασταν κουρασμένοι. Σπίτι ένα τραγάκι, δυο ελίτσε και ύπνο ή ένα αυγό και το χωρίζαμε στη μέση. Και εγώ τον λοιπόν τον Καημένο και του είπα φάω το όλο γιατί δεν μου πάει το αυγό. Και περάσαμε από εκεί. Κατάλαβα. Πατυπήκαμε... Πάμε λίγο στο ζητούμενο γιατί πρέπει να παροκιά. Λοιπόν, άκουσαμε και έλεγαν για τι πληρονομίε, δηλαδή εγώ έζησα και φτιάξαμε μια περιουσία με τον άντρα μου μαζί και τώρα εγώ οτιδήποτε πουλήσουν από την περιουσία γιατί να πάρω μόνο το 25% το φύλακα του σπιτιού γιατί Δεν ξέρω. όχι αυτό κοιτάζουν σήμερα το θέσαν το θέμα αυτό για τα θέματα της κληρονομιάς τις οποίες πολλές φορές είναι και ψεύτικες κληρονομιές που γράφει πριν πεθάνει αυτό ή αυτή και τα και θέλω να πω ότι Όπω έμεινα εγώ μία χείρα τώρα, 94 σήμερα έχω γενέθει. Χρονιά πολλά.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 Αφιερώσει για την Παρασκευή. Α, ah, από τη φυλακή oh, oh. Καμπέρι Παναγιώτη, γυμνασιάρκι, γλωσσολόγο, ερευνητή. Ακούω εκεί και δασκάλε που βγαίνουν και άλλος, αλλά δεν τι άκουσα ουφολόγε. Ο καθηγητής αυτό έβγαινε το 90 στη Λένα Λιβανός στο τηλεφό και μα έλεγε ότι η ψήνυ Νεφέλαση Θεή θα πει ότι ήταν. Ξύνυ Αγγέλισλα ε... και Δημο. Όχι, ο Ξύνυν αυτό. Ναι, δεν, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Δεν θα βγάλουμε νομίζω συνεννόηση. Α, βάλουμε το το τον Κοσμί τώρα Δεν θα βγει καμία συνεννόηση, μην το παιδεύουμε, άστο, δεν είσαι για αφιερώσεις, άστο.